Τύχει 7 έω 11 η εντολή τη αγάπη. 7. Αδελφοί, δεν σα γράφω εντολή νέα, αλλά την εντολή τη αγάπη, η οποία είναι παλαιά και την οποία είχατε εξ αρχή τη χριστιανική επιστροφή και ζωή σα. Η εντολή παλαιά είναι το ευαγγελικό κήρυγμα που εξ αρχή σηκούσατε και το οποίο είναι κήρυγμα αγάπη. 8. Αλλά η εντολή αυτή η παλαιά είναι συγχρόνω και εντολή νέα. Και νέα λοιπόν εντολή σας γράφω ότι δε η εντολή της αγάπης είναι και νέα εντολή αποδεικνύεται αληθέ λυθές τόσο εν το προσώπο του Ιησού Χριστού ο οποίο εδίδαξε και εφήρμοσε αυτήν υπονέαν τελείαν μορφήν όσο και εν το προσώπο ημών των χριστιανών εις των βίων των οποίων παρουσιάζονται τα νέα εξαίρετα αποτελέσματά της και είναι όντω εξαίρετα τα αποτελέσματα ταύτα διότι το ηθικό σκότος της αμαρτίας και της πλάνης φεύγει. Και το πνεύμα και η διδασκαλία του Χριστού, που είναι το φως του αληθινών, φωτίζει τώρα τον κόσμο. 9. Εκείνος που λέει ότι ζει μέσα στο ηθικόν φως, συγχρόνως όμως μισεί των αδελφών του χριστιανών, αυτός ακόμη και τώρα, οπότε το αληθινόν φως φωτίζει, βρίσκεται μέσα στο ηθικόν σκότος. 10. Μόνον εκείνο που αγαπά τον αδελφό του μένει μέσα στο ηθικόν φω και ούτε δίδει αφορμήν σκανδάλου και πτώσεω των αδελφών του, ούτε αυτό πικραίνεται ή οπωσδήποτε σκανδαλίζεται από τον αδελφό του. 11. Εκείνο όμω που μισεί τον αδελφόν του είναι βυθισμένο ει των πνευματικών και ηθικόν σκότων και η συμπεριφορά του είναι συμπεριφορά σκοτεινή και ένοχο. Κι όμοιο προ φλόν δεν ξέρει που πηγαίνει και κινδυνεύει να χαθεί διότι το ηθικόν σκότος της αμαρτίας ετύφλωσε τα μάτια της ψυχής του.